Κύριε, μη το θυμώ σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου με, ότι τα βέλαισουν επαγισάν μου και επεστήριξα στη πεμέ τη χείραν σου. Ουκέστην ίασεν τη μου από προσώπου της οργής σου, ουκέστην η ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν η κεφαλή μου ως οι φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επεμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόνοι μου από προσώπου της μου. Τα ταλαιπόρησα και, και κατεκάμφθη νέο τέλους όλη την ημέρα σκηθροπάζουνε πορευόμενοι. Ότι οι εψόοι μου επλήθησαν εμπεγμάτων του και στην ίδια συνδυσαρκία μου. Η κακόθη και ταπεινώθη νέο φόδρα οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σούκα Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστη οι φίλοι μου και οι πλησίον με ξεναντία μου ίνκησαν και αίσθησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν Και εξειδιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, και οι ζητούνται στα κακά μιλάλησαν, ματιότητα και δολιότητας όλη την ημέρα με μιλέτησαν. Εγώ δε ο Σικωφό ο και ο Σιάλλο ο του στόμα αυτού, και εγενόμενο ή άνθρωπο ο Κακούον, και ο και έχουν το στόμα του ελεγμού. Ότι επισύ κύριε Ήπησα, ακούσει σύ ο κύριο Θεό μου. Ότι είπον μήπω την πιχαρόσμη εχθρή μου και το σαλευθύν μου, επεμέ με με μεγαλοριμώνισαν. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλγειδών με νόπιόν μες, στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με σου υπέρ αμαρτία μου. Ιδέα εχθρή μου ζώσκει και κρατέουν και οι με αθίκους. «Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί εν με επί καθεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαπε μου, πρόσφαισι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου». «Είπα, φυλάξοντας οντούς μου το μία μαρτάνη με εν μου, Εθέμι το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου, εκοφώθην και ταπεινώθην και εσύγης εξ αγαθών». Το άλγημά μου είναι και νύστη, εθερμάνθη καρδία με ντό μου, και εν τη μελέτη με καφίσετε πύρου. Ελάλη σαν γλώση μου, μου γνώρισόν με κύριε το πέρα μου, και των αριθμών των ημερών μου τι έστει, είναι αγνώ τι εγώ. Ιδού παλεστά έτωτα ημέρα μου, και η υπόστασή μου οσίου δεν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα ματαιώτη πα άνθρωπο ο ζώ. Μέντι γενικών διαπορεύεται άνθρωπο, πλην ταράσετε εις και όχι γινός κι κτίν συνάξει αυτά. και ειν της υπομονή μου, ο ο Κύριος, και η υπόστασή μου παρασί αποπασόν Από πασόν των ανομιών μου με όνειδος άχρον η αδοκάσμε. Εκοφώθην του κίνηξα το στόμα μου, ότι εις ειπίησας, απόστρεσαν απεμούντας μάστιγά σου, από γάρτις ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Ενελεγμή σε περανομία σε πέδευσε άνθρωπον και εξέτυξα στο σαράφι την ψυχή αυτού, Πριν μάτιν ταράσεται πα άνθρωπος. Εισάκουσου τη προσευχή μου, κύριε, και τη δείση μου με νότησε των δακρύων μου. Μη παρασιοπήσει ότι πάρει πω εγώ είμαι παρασύ και παρεπίδημο, καθώ πάντε οι πατέρε μου. Άνεσμοι ή να αναψήξω πρώτο με απελθήν και οκέτι μη υπάρξου. Επομένων υπέμεινα των κύριων και προσέσχεμη και ησύκουση τη δεήσεώ μου, και ανοίγαγε με κλάδου ταλαιπωρία και πυλού ηλίω, και αίσθησε επί πέτρων του σπόδα μου και κατήφθινε τα διαβήματά μου, και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων των Θεόημων, όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσουν επί κύριων. Μακάρι ω ανήρου το όνομα κυρίου Ελπή αυτού, κι ούκε και ο και πέβλεψε και μανία Πολλά επίεισας εσύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου, ού και αισθητής ομοιωθήσε τέστη. Απήγγυλα και ελάρισσα, επληθύνθησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφοράν, ού και θέλησας. Σώμα δε κατηρτήσομαι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας, ού και ζήτησας. Τότε είπων, ηδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού. Του ποιήσε το θέλημά σου, ο Θεός μου εβουλήθη, τον νόμο σου εν μέσω τη κοιλία μου. Ευυγγελησά μην δικαιοσύνη, εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη σου. Κύριε, εσύ έρνω στην δικαιοσύνη σου, ού και έκρυψαν την καρδία μου την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου, είπα, ού και έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειά σου από συναγωγή πολλή. Σύ, κύριε, μη μακρύνει του εκτιμού σου, αδεμού. το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντό αντιλάβει το μου, ότι περιέσχον με κακά, όνο και έστεινα αριθμό. Κατέλαβον με εανομία μου, ποιο και η ήθη του βλέπει. Επιπληθήθησαν υπέρ τα στρίχα τη κεφαλή μου, και η καρδία μου εγκατέλειπέμε. Ευδότησαν, κύριε τουρίσσα, στέμε, κύριε, ει το βοηθήσε με πρόσφυγε. Κατεσχυνθήσαν και εντραπείσαν άμα στην ψυχή μου το εξάρε αυτήν. Αποστραφείσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι μου <σοφίλοι> <σοφίλοι> Μισάστοσαν παραχρήμα ισχύνη, αυτών οι λέγοντε έσμοι, έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθίτωσαν επισή, πάντε συζητούνται σε κύριε και υπάτουσαν διαπαντό. Μεγαλυνθείτε ο κύριο ή αγαπώντε του ο κύριόν σου. Εγώ δε πτωχό μη και παίνει, κύριο φροντιί μου, βοηθό μου και υπερασπιστή μου εσύ, ο θεό μου μη χρονίσει. δόξα πατρί και ιό και πνεύματι και νυν του αιώνα των Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σ' ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σ' ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια δόξα σ' ο Θεό. Τριολέισον, τριολέισον, τριολέισον. Δόξα πατρίκαι, ηόκαι, και ο πνεύματι και νύχαι, ηλί και εις τους αιώνας, τον αιώνα να Μακάριος, ο ειν ιών επιπτωχών και πέννητα, εν ημέρα πονηρά ρίσεκα αυτόν ο Κύριος. Κύριος, διαφυλάξε αυτόν και ζήσει αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη Και μη παραδώ αυτόν σε εχθρών αυτού. Κύριος, βοηθήσαι αυτό, επικλίνεις ο αυτού, Όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν διαρρωστή αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, λέει με, την ψυχή μου τι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπαν τα κάμοι οπότε ποθανείθε και απολύθε το όνομα αυτού και εισεπορεύεται το του ειδήν την ελάλλει. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό, εξεπορεύεται ο έξω και το αυτό. κατεμού εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζον το πακάλι. Λόγον παράνομον κατέθεν το κατεμού εμού, μίο κοιμόμενος οχή προσπίζει το αναστήνε. Κι γάρο άνθρωπο τη μου ο εστίον άρτος μου εμεγάλινεν επεμέ πιτερνισμόν. Σίδε Κύριε ελέησόν με κι ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτου ότι τε θελικάς με, ότι ουμή επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέν. Εμού δε την ακακία να αντελάβω και εβεβαίωσάς με νόπι όμως στον τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνα ως και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς σε ο Θεός. εν η ψυχή μου προς τον Θεό τον ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυχτός. Εν το λέγε καθεκά στην καθεκάς την ημέραν, που έστειν ο Θεό σου. Τάφτα εμνήστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπος κοινής θαυμαστή έως του ήχου του Θεού, εν φωνή και εξομολογήσει ήχου ήχο εορτάζοντος. Ινατί τη η ψυχή μου και Ινατί συνταράσεις με έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν ψυχή μεταράφθη δια τούτων νηστήσο μέσου εκ μου και αρμονιή από όρους μικρού. Άβυσος Άβυσον επικαλείται η σφωνή καταρακτών σου, πάντες οι μετεορισμοί σου και τα κύματά σου πεμέδι Η μέρα σεντελείται κύριος το έλεος αυτού και νυχτός ο δι' αυτό παρέμει προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώ το Θεό αντιλείπτον μου ή διατί μου επιλάθω και οι νατίς και θροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίδιν των εχθρών μου εν το καταθλάστε τα οστά μου ήδη ζών με οι μου εν το λέγιν αυτούς μου οι καθεκάστην αίσθηνε ο Θεός σου, ή να τι ή η ψυχή μου, και ή να τι συνταράσεις έλπισαν επί των Θεών, ότι εξομολογήσουμε αυτό, σωτήριο του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνομαι ο Θεός και δίκασαν την δίκη μου εξέθνους, όχο σύο, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσαμε, ότι σύ ο Θεός, κρατέω μου ή να τι ακόσαμε, και ή να πορεύομαι εν το των εχνών Εξ Απόστρων, το φω σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγα γόν με ισόρο σου και ει τα σκηνώματά σου, και ει προς προ το θυσιαστήριο του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα τη νεότητά μου. Εξομολογήσω με εσύ εν κυθάρο, ο Θεό, ο Θεό μου. Η νατή περίληψη ή η ψυχή μου και η νατή συνταράσισμε, έλπισαν επί των Θεών ότι εξομολογήσω αυτό, σου του προσώπου μου και ο Θεό μου. Δόξα πατρί και Ιώ και Αγιοπνεύματι, και νύν και ΑΕ <ελεγγε> και ει αιώνα Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο Θεό. Κύριε Ελέισον, κύριε <ελεγγε> κύριε και πνεύματί, και Ο και οι ημών ανήγγυλαν Έργον, ο, τις ημέρες αυτών, εν ημέρες αρχαίες. Η χήρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσες αυτούς, εκάκουσες λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ου γάρεν τη αυτών εκληρονόμησαν κιν, και ο βραχίων αυτών ουκ' αυτούς. Αλληδεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ειδόγγισασαν αυτής. Σι αυτό ο βασιλεύσου και ο Θεό μου, ο εντελώμενο τη σωτηρία Ιακώβ. Εν εσύ του εχθρού ημών και ρατιούμε, και εν το ονόματι σου εξουδενώσουμε του επανεσταμένου ημί. Ού γάρε το τόξο μου, ελπίζω, και η ρομφέα μου που σώσουμε. Έσω σα βάρι εκ των θλιβώντων ημά, και του μισούντα ημά κατήσχημα. Εν το Θεό, επενεθυσόμεθα όλη την ημέρα, και εν το ονόματι σου εξομολογηθισόμεθα ει αιώνα. Νην είδε απόσο και κατήσχυνα σημα, κι ού και ο Θεό εντε δυνάμει Απέστρεψας Απέστρεψα σημασιστά οπίσω πίσω παρά του εχθρού σημαν, και η μισούντι σημαν διήρπαζον εαυτή. Έδωκα σημασου πρόβατα βρόσεω, και εν τη έθνη διέσπηρα σημασ. Απέδω των λαών σου άνευ τιμή, κι ού πλήθο εν τη αναλάγμα αυτών. Έφουι μα όνειρο τη γη με κτηρισμό και χλεβασμό τη κύκλο ημών. Έθνου η μάση παραβολήν εν της έθνη συν, κίνηση κεφαλής εν τη λαΐς. Όλη την ημέραν, η εντροπή μου κατεναντίον μου έστι, και η αισχήν του προσώπου μου εκάλυψέμε, από φωνίε και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντο. Τα αυτά πάντα ήλθεν εφημά, κι ο και πελαθώ μεθά σου, κι ο και με εν τη διαθήκη σου, κι ο στα οπίσιου πλευθεία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις ορδούς σου, ότι ταπείνωσες ημάς εν τόπο κακόσφαιος και επεκάλυψεν η και η του, ή επελαθώμεθα του ονόματο του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρας ημών προς Θεών αλότριον. Ουχεί ο Θεός εξητήσει ταύτα αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδία, ότι ένα κάτσο θανατούμεθα όλη την ημέρα ελογίσκε με μενοσπρόβατας φαγής, εξηγέρε «Η να Κύριε, ανάστηθη και μία πώς εις τέλος, να το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψειος ημών, ότι εταπεινώθη εισχούν οι ψυχοί ημών, εκολύθη εις οι Ανάστα, Κύριε, βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάνς ένε το ονόματός σου». «Εξηρεύξα το καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί η γλώσσα μου, κάλαμο, γραμματέο, οξυγράφου, ωραίο κάλλη παρατουσιού των ανθρώπων, εξεχεί τη χάρη εν χύλεσή σου, δια τούτου ευλόγησαι σε ο Θεό στον αιώνα. Περίζωσε την ροφέα σου επί των μυρών σου, δυνατέ, τη ωραιότητη σου και το κάλλη σου, και ένδυνον και κατεβοδού και βασίλευε ένα κεναλιφία και πραότητος και δικαιοσύνη, και οδηγήσει σε δεξιά σου. Τα βέλη σου, δυνατέ, Λαοί σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο φρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνας, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Υγάπησες δικαιοσύνη και εμίσες αυσανομίαν. Δια τούτο έχρυσέσαι ο Θεό ο Θεό σου, έλιον ον παρά τους μετόχους σου, σμύρνα και στακτή και κασία από τον αιματίων σου, από βάριον ελεφαντίνων εξών έφραν άνσερ. Θηγατέρας βασιλέον εν τη τιμή σου, αρέστη βασίλης εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρύσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Άκουσον θήγατερ και είδε και κλήνρου το όσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρόσου σου και επιθυμίσαι ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστί Κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό και θηγάτερ τύρου εν στο πρόσωπον σου λιτανεύσουσιν η πλούση του λαού. Πάσα, οι δόξαδε στηγατρό του βασιλέω έσωθεν, εν κροσωτή χρυσή, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτή, επλησίων αυτή απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάση, αχθίσονται ει ναών βασιλέω. Αντί των πατέρων σου, εγενήθησαν οι ίδιοι σου, καταστήσει αυτού άρχοντα, επειπάσαν την γη. Μνηστήσω με το όνοματό σου, εν πάση γενεά γενεά, Δια το λαοί εξομολογήσονται εσύ εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός ευλίψεσαι σε ευρούσες ημάσες φόδρα. Δια τούτο ούφω βυθισόμεθα εν τοταράσαιστε την γήν και μετατίθεστε όριαν καρδίε τα ήχισαν και ταράχθεσαν τα είδατα αυτών και ταράχθεσαν τα όρη εν την αυτού. Τα ποταμού τα ορμήματα εφρένου την πόλη του Θεού. Υγείας το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός, εν μέσω αυτής και ούς βοηθησε Βοηθήσει αυτοί ο Θεός του προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλεία, και φωνήν αυτού εσαλέφθη η γη. Κύριος τον δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτωρη μόνο ο Θεός Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, α, έθετε ο τερατα επί της γης αντα νερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει όπλων και θηρεούς κατά καύσιν πυρί. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομαι της έθνης, με τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτου ρημών, ο Θεός Ιακώβου.